Στίχη 18-29 Η Καινή Διαθήκη Ανωτέρα της Παλαιάς. Προσοχή, λοιπόν. 18 29 η κενη διαθηκη ανωτερα της λοιπόν, να μην καθυστερήσετε και πέσετε έξω από τη σωτηρία. Διότι δεν επλησιάσατε τις βουνών που μπορεί να ψηλαφηθεί και που έχει καεί με φωτιά, όπως είτε το Σινά. Ούτε επλησιάσατε η σύνεφων μαύρο και εις σκοτάδι και εις ανεμοστρόβυλων. 19 και εις ηχον ήχων σάλπικος και στην την φοβεράν φωνήν λόγων που οι ακούσαντες στο Σινάι Ουδαίοι και παρητήθησαν να την ακούσουν και παρακάλεσαν να μην προστεθεί σε αυτούς κι άλλος λόγος. 20. Διότι δεν μπορούσαν να υποφέρουν εκείνο που τη από τον Θεόν. Ήτι και ζών ακόμη ανακουμβήσεις στο βουνόν θα λιθοβοληθεί. 21. «Και είτο τόσο πολύ φοβερόν αυτό που εφαίνοντος τα μάτια Τον, ώστε και είτε τοσο ο Μωυσής είπε, στα γεμάτος φόβων και τρόμων». 22. Δεν αντικρίζονται λοιπόν τα τόσο φοβερά και τρομακτικά περιστατικά από τα οποία έγινεν η Παλαιά Διαθήκη. Αλλά έχετε προσέλθει στο όρος της πνευματικής ιών και στην πόλη του Θεού του Ζωντανού, στην εμποράνιον Ιερουσαλήμ και εις δασαγγέλων». 23 που πανηγυρίζουν και σκορπούν χαράν και όχι τρόμων. Έχετε προσέλθει και στην σύναξη των εκλεκτών και προσφυλών τέκνων του Θεού που έχουν καταγραφεί πολίτες του ουρανού. Επλησιάστετε και στον Θεόν, ο οποίος είναι κριτής όλων. Επλησιάστετε και στα πνεύματα των δικαίων που έχουν γίνει τέλη. 24. Προσήλθατε ακόμη εις τη Νέας Διαθήκης των ίησού και εις αίμα με το οποίο εραντίστηκε και υγιάστηται και το οποίο λαλεί προς τον Θεόν για την εξηλαίωσήν μας καλύτερα παρά το αίμα του Άβελ που εζήτη εκδίκηση. 25. Σή λοιπόν που αξιώθηκε να απολαύσετε τα θαυμαστά αυτά προσέχετε να μην αρνηθείτε και απειθήσετε προς τον Θεόν που σας λαλεί διότι αν δεν διέφυγαν την τιμωρίαν εκείνοι που υπήθησαν εις τον Μωυσίν ο οποίος τους εφανέρωνε θείας εντολάς επί της γης Πολύ περισσότερον δε θα ξεφύγομε εμεί που αποστρεφόμεθα τον θεών ο οποίο μα ομιλεί από του ουρανού. 26. Του Θεού δε αυτού η φωνή εσάλευσε και τότε εις το όρο Συνά την Γη. Τώρα δε έχει δώσει υπόσχεση διαμέσου του προφήτου Αγκαίου και είπεν. Ακόμη μίαν φορά αν εγώ θα σήσω όχι μόνο την Γη, αλλά και τον ένα ουρανών. 27. Όταν δε λέγει ακόμη μίαν φοράν, πανερώνει τη μετακίνηση εκείνων που σαλεύονται και μετακινούνται ως κτίσματα φθαρτά έχοντα αρχήν και τέλος. Θα μετακινηθούν και θα φύγουν αυτά, για να τα εν ασάλευτα και αφθαρτά. 28. Δια τούτο, αφού επαραλάβαμεν διαμέσου της πίστεως των Χριστών βασιλείαν που δεν σαλεύεται ποτέ, αλλά μένει η αιωνία και η Βασιλεία αυτή είναι εκείνη που εγκαθίδρυσαν ο Χριστός για της Εκκλησίας Του, ας αποδίδομενες στον Θεόν ευχαριστίαν, και με την ευγνωμοσύνη που θα δεικνύομεν για της ευχαριστίας αυτής, ας λατρεύομε τον Θεόν ευαρέστος με τα σεβασμού και ευλαβίας. 29. Πρέπει δε με φόβον και βλάβια να το λατρεύομεν, διότι ο Θεός μας είναι φωτιά που κατακαίει και εξολοθρεύει κάθε ασεβή και ανευλαβή.